Αγαπητοί φίλοι, πέμπτη απόγευμα στον albedo14.com Και πάντα την πέμπτη ξεκινάμε με Ελευθέριο Διαμαντάρα Περίς φιλοσοφία και ελληνική γλώσσης Όπως εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Albedo 14 για να μην διακόπτω μετά επί θα ξεκινήσει ο Λευθέρης ακολουθεί η εκπομπή στις 8.30 συνέτρων με το Δημήτρη Τομάστορα για θέματα κυματογράφου και θεάτρου και επειδή ο Νίκο Ομορτάκης θα είναι στο μάτς Ολυμπιακός Μπαρσελώνα σήμερα το βράδυ στο μπάσκετ θα βάλω μια εμβόλυμη εκπομπή συνέντευξη ζωντανή εκπομπή με την κυρία Ιμφιάνασα Καραμπάτσου και θα μιλήσουμε για τη φαρμακευτική κάναβη, ένα καινούριο θέμα. Το οποίο με ενδιαφέρει να το ακούσουμε, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, να το μάθουμε όλοι. Λοιπόν, καλησπέριζο όμω τον κύριο Γιαμαντέρα, τι κάνει. Καλησπέρα σε όλου, καλησπέρα Γιώργο. Πώ είσαι, Καλά λέμε. Ε, όλο λέμε, Ήθι αλλά. Ακμίων, Α, στις ακόμα. Αντιξότητες. Ακόμα. Οφείλουμε, οφείλουμε. Ε, αυτό είναι το οφείλουμε. Και να το μεταδίδουμε. Μου φαίνεται ότι εκεί έχουμε εγκλωβιστεί στο οφείλουμε. Το οφείλουμε. Λοιπόν, Ω ήθιστε, πάντα ξεκινάς με λίγα σχόλια που έχεις, πληροφορίε που έχεις, μα ενημερώνει κλπ. Άρα, Επειδή πώς βλέπεις την κατάσταση. Ο Έλλην υπήρξε πάντοτε κοινωνικών ζώων. Ναι. Ορθίων, νύπων και άπτερων, όπως έλεγε και ο Σωκράτης. <laughs> και όχι ως κότα, ο Σκότα, που του την πέταξε ο άλλο την μπροστά. <laughs> το, τον κόκορα, <laughs> ναι. Ναι, τέλο πάντων, ναι. Ε, συμβαίνουν τέρατα και σημεία τα οποία πρέπει να επισημαίνουμε και να είναι σε εγρήγορση όλοι Κυκλοφορούν και δημιουργούν ένα κλίμα μέσα από την κυβέρνηση Δίθεν χαμηλών τόνων με την Τουρκία Αλλά παράλληλα αφήνουν να ξεφεύγουν Άντε θα πάμε για επιστράτευση, λείπουν 600.000 σύμφω Πώ ετοιμάζουν ψυχολογικά Ακριβώς επειδή περνάνε τώρα μεγάλα ζόρια Ξεκίνησαν το Σκοπιανό για εσωτερική κατανάλωση. Εδώ δεν του βγαίνει. Του θα χάλασε και ο Σαββίδη με την κουταμάρα που έγινε. Α. ο Σαβίδης είναι δημιούργημα δικό του. Έχουν έναν καλυστεί μαζί του και του έχει αγκαλιάσει όλου. Αφού είπε τότε με, με τι άδειε ότι είναι, είμαι ο λαγό του Τσίπρα, το είπε. Το είπε. Είναι. Ανέβασα λέει τι τιμέ και το έκανε. Όταν στι ιδιαίτερε σουίτες του πηγαίνουν οι πρωτοκλασσάτι υπουργοί. Και όταν γίνονται ειδικοί νόμοι και παραδέχεται και ο Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή, ναι, λέει, θα ευεργετηθεί και ο κύριος Σαββίδης. Του χαρίσουμε τα 33 εκατομμύρια. Ε, εντάξει, παιδί μου, ναι. να σου χαρίσω και ένα 50, ο, Όταν <χαι> έχουν πιάσει δύο πλοία τσι, τσιγαράδικα, φορτωμένα μέσα με πολλά, πολλά Ανασμολόγητα, τσιγαρά. Ανασμολόγητα, Ξέρουμε ότι το τσιγάρο το 72% είναι φοροί και δασμοί Λοιπόν είναι τεράστιο Τεράστιο το θέμα αυτό Είναι πολλά τα λεφτά Και ο Σαβίδης δεν είναι κοροϊδό Είναι πόντιος, παμπόνιρος Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον μετά από την πτώση του ανατολικού μπλοκ Και είναι ένας από τους ολιγάρχες Έχει στενή προσωπικότητα και φιλία με τον Πούτιν και με άλλους και έχει κατορθώσει να πάρει την αποκλειστική τροφοδοσία όλων των ενόπλων δυνάμεων τη Σοβιετική Ενώσεω με τσιγάρα. Όπω παλιά. επιχειρηματία και ανήκει στο καινούργιο λόμπι που δημιουργηθήκανε μετά την πτώση. Ολιγάρχε. Λόμπι λόγω. Αν και δεν είναι Εβραίο, κατόρθωσε και μπήκε στο κλαπ μέσα το πολύ υψηλό. Εντάξει, Ήρθε... Εκεί λειτουργεί αλλιώ το κόλπο, όπω ξέρεις. Όχι, δεν λειτουργεί αλλιώ. Λειτουργεί παγκοσμίω, Αλλά επειδή οπότι είναι παλιά λέει, που, μέσα ε, Αυτό λέω εκεί Ρωσία. Ναι τους έπιασε και τους περιόρισε Και υπάρχουν ε, Βλέπουμε τον αμπράμοβιτ τώρα ναι, ναι, που, που δεν ξέρει τι να κάνει τα, τα δισεκατομμύρια ναι, ναι, ναι. Ενώ έχει μια τεράστια Θαλαμιγό 300 εκατομμύρια έδωσε τώρα και να φύγει σε ένα άλλο Το μεγαλύτερο του κόσμου ε, Να το... μην έχει το παλιό μωρέ Ναι να μην έχει το παλιό έχει Τα κρατάει και τα δύο Τώρα, mm. πόσε φορέ το χρόνο μπαίνει μέσα εκεί πέρα, είναι άλλη ιστορία. Είναι το Πρεστίζη. Έτσι μετράνε. Τον πόη του. με την εικόνα. Ναι, διότι mm. δεν έχουν διαβάσει τον Απολόνιο, τον Τιανέα Αυτό έλειπε η ελευθερία. Δεν ότι... Απολώνιο, Τιανέα, τώρα, Όταν δηλαδή... το φώναξε ένα στη Ρόδο, ένα νεόπλουτος τη εποχή, ένα ολιγάρχη, και του λέει: Λάδει, τη σπίτι έχτισα, τη μέγαρο. Του λέει: Πόσα βιβλία έχει μέσα, Λέει, Τι να τα κάνω. Τα βιβλία Δεν mm. έχεις τίποτα του λέει πέτρεσαι έχεις ναι. Πέτρεσαι έχεις Σε διάταξη σορό... Ένα σωρό πέτρεσαι του λέει, έχεις. Ναι, ναι, Λοιπόν ναι. το θέμα με το σαβίδι είναι Διότι εδιχά στη μέσα Στη Βουλή Το υπάρχουν κόμμα και η κυβέρνηση η είναι με το Σαββίδι, η άλλη λένε μισόλογα. Βγαίνουν. Ναι, οι... Και, και από το, απ το ίδιο το κόμμα. Ναι, μέσα το από το ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτέ όλοι τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μέχρι που είπαν ότι δεν είδαμε εμεί κανένα όπλο. Ποιο το είδε το όπλο, Μέσα στη Βουλή. Αυτό το είδε και... όλο ο πλανήτη, δεν το ναι. είδαν αυτοί. Ποιο είδε το όπλο. Δεν λοιπόν. μπορεί να ήταν ο κουρουπλής. ναι. Και να πει α... δικαιολογημένο, λοιπόν, Άλλο είπε μήπω ήταν κινητό, άλλο ήταν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Άλλος... Το όπλο κινητό. Ναι, είναι εκεί και φούσκονο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε. Τώρα, Διότι ναι. όλοι είναι εξαρτώμενοι. Εξαρτώμενοι. Τρέμουνε τώρα, γιατί αν λειτουργήσει η, η... η νόμη από την ΟΕΦΑ και από την Ελλάδα όπω σε όλου που θα έπρεπε. Και πικανιά παρόλα γιατί είναι και παρορμητικός Θα του στείλει όπως είναι για διάβασμα όλους Επιμερίζουν τώρα τη βλακεία του Σαββίδη Επειδή νόμισε ότι είναι στο Ροστόβ ναι. Που μπαίνει μέσα και κάνει ό,τι θέλει Φοράγε το... μπουφάν και όπως έτρεπε το... Το, το πέταξε και το Αλλιώς κασκόλ, δεν θα φαινόταν, Ναι. Ε? ναι. Και όλοι οι άλλοι δίπλα του είχαν ναι, όπλα. Δεν θα φαινόταν. Ε. Ναι Και ο ένα εξ αυτών που τον αγκάλιαζε και τον κράταγε. Και... Ναι. Αν τον αφήνανε, θα πήγαινε να πυροβολούσε το διαιτητή. Ναι, δεν το ξέρει. Θα πήγαινε. Δύο φορέ τον σταμάτησαν. Του είπαν οι ποδοσφαιριστέ. Άραξε, παιδί μου. Του είπε, Βιέσαι έξω και είπε το παλικάρι αυτό σε Βευρίνια ο, ναι. ο... ο Πορτογάλο. Λέει, Όχι, δεν βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Ναι, κάτσε, τελειώνει ναι, το μάτσο. Εσύ, ε, νόμιζε ότι του ήρθαν άποδοι. Αυτή η φωτογραφία που φάνηκε το όπλο τα έκανε όλα. Ναι, το σωστό. Άλλο, το άλλο θα το βολεύανε εδώ. Θα βγάζαν μια απόφαση πάλι πέντε ώρα τα χαράματα. Θα το βολεύανε, με, αλλά το, το όπλο χαλάστηκε μαγιά. Το όπλο που το δείξαν τα, τα, τα, τα ξαναμέσα ενημερώσεως όλα. Όλα. Μαλάκια είναι αφού ειδήσει θέλουν. αυτά. Όλα. Όλα. Αμερική, Γερμανία, παντού. Πα, στη νότιο -αμερική, όλοι. Γι' αυτό βγήκε ε... και είπε, συγγνώμη, από το παγκόσμιο φιλαθλοκοινό. Ναι. Παγκόσμιο, Παγκόσμιο <σχελόν> φίλο. <σχελόν> <κοινό. σχελόν> Εκεί ο... το ξέφυγε. Γιατί είχε Έκανε διαφήμιση όμω. Δεν το ξέρετε τον νο... ναι. πάω κανεί. Τώρα αν θα τον πάνε στη δεύτερη κατηγορία. <σχελόν> τώρα είναι πρόβλημα. Ψάχνουν και, βρουνε... και θα, θα το διαγράψουν και για κάποια χρόνια από την Ευρώπη και δεν θα μπορεί να βγαίνει να παίζουν με ευρωπαϊκέ ομάδε. Εκεί φταίνε οι ομάδε τώρα. Επειδή εγώ μου ήρθε εγώ προσωπικά, όχι α πούμε παράγον και ορμάω. Αφεντικό δεν είσαι αφεντικό, όλοι οι άλλοι είναι υπό. Την δική σου δικαιοδοσία ε, ε, Το θέμα είναι άλλο Όταν είσαι αφεντικό πρέπει να έχεις και διοικητική Ικανότητα Όταν ανδρωθεί και, και μεγαλώσεις Μέσα σε άλλα κοινωνικά Συστήματα Και νομίζεις ότι εσύ Με το χρήμα και με το όπλο Και με τους μπράβου κυβερνά. Ε, εκεί η νεοτροπία Δεν φεύγει Αυτό είναι το ένα θέμα Το άλλο θέμα είναι τι κάνουμε με τους Τούρκους ο ερδογάν έχει λυσάξει, παρακολούθησα κάτι, οι του τώρα τελευταία και ο άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει επεισόδιο με την Ελλάδα. Εδώ βγαίνουν οι στρατηγοί και λέει δεν είχε ειδοποιηθεί η πολιτική ηγεσία από τότε που ήρθε. Τι είχε σκοπό να κάνει. Ναι. Γιατί δεν έδωσε τις εντολές στην στρατιωτική διοίκηση να λάβει τα μέτρα τη. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό Βέβαια. και το πάμε λαουλάου και λαουλάου και λαουλάου και τα δύο παλικάρια και να βγαίνουν οι υπουργοί να λένε δεν είναι μείζον, άλλα πράγματα είναι και μετά να τα ανακαλούν και να λένε. και το αποκορύφωμα είναι Γιώργο δεν το έχεις υπόψη, άκουσε το ο πρόεδρος της Βουλής μέσα στη Βουλή επίσημα είπε και την έχουμε ότι δεν είναι απαραίτητο οι Έλληνες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου Να είναι να, Έλληνες να, είναι, να έχουν πατρίδα την Ελλάδα ναι, ναι. Τι μπορεί να έχουν δηλαδή Την Τουρκία, τα Σκόπια Το Αφγανιστάν, α... το, το Περού να, δεν είναι απαραίτητο Δηλαδή ναι. εδώ ξεφύγαν αυτοί εντελώς με είδα, το διεθνισμό Είδα πάνω πω αυτό που λες είδα στο διαδικτύο Μία σελίδα από ένα γραπτό από ένα παιδάκι στο δημοτικό Από, το, από σχολείο της δράμας θυμάμαι Το έχω κοινοποιήσει ναι. Και τους γράφουν ένα πηματάκι τετράστιχο που είναι εύπεπτο για τα παιδάκια Που δεν έχουν συνείδηση τα παιδάκια Τι τρέχει Και λέει τι ωραία το Λέω χοντρικά το εντός δηλαδή, ναι. θυμάμαι Η σημαία μα που να έχει πολλά χρώματα να είναι όμορφη και... Πολύχρωμη ναι. και τέτοια σαν την Άνοιξη κάτι τέτοιο Δηλαδή είπαν να και τη σημαία Βγάλανα από απ το λογότυπο τους που έχουν Πλέον δεν έχουν ελληνική δημοκρατία Έχουν ελληνική κυβέρνηση Στου μαξίμου τα χαρτιά που φεύγουν Η ελληνική δημοκρατία πάει περίπατο Και σε κάποια γύρισαν και κάποια φιλμ τώρα που προβάλλουν Ελληνική κυβέρνηση Εδώ είμαστε Σιγά σιγά και μεθοδικά Γινόμαστε Βενεζουέλα και, και ακόμα χειρότερα. Αυτά είναι τα θέματα. Πρέπει να είστε σε γρήγορση. Τα δύο παλικάρια αυτά τα οποία απήχθησαν και τα έχουν τώρα σε, στις φυλακές υψίστης της ασφαλείας τέλος του μηνό θα τους δουν οι δικηγόροι με τον δικαστή τον Τούρκο τι θα αποφασίσει για την προφυλάξη. Θα τα κρατήσουν πολύ και θα το παζαρέψουν και όταν ο καμένο λέει ότι είναι όμηροι, ναι. έρχεται ο άλλο και λέει ότι. Έχει... Δεν έπρεπε λέει να το πει. Είπε, να ναι, ο ντρολόκο, ο υφυπουργό του. Και έτσι και δεν, δεν είναι έτσι. έτσι. Ναι, δεν και... είναι έτσι. Είναι ναι. στρατιώτε και είναι όμηροι. Α, <σκαιχε> όταν σε συλλαμβάνω ναι. ότι είσαι όμηρο, δεν είσαι. Τι έσπασε. Δεν έσπασε. καμιά σφαίρα. Βο... Βομβουα... Και τι κάνουν συνέχεια, ε, λυσάξανε σήμερα, σπάνια βέρτα Δεν έχω βγει έξω και δεν έχω ιδέα Δεν mm. έχεις ιδέα, καλύτερα λοιπόν, Αυτά είναι τα νέα, πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή Και να τους φωτίσει ο Θεός της Ελλάδος να πράξουν κάτι το σωστό Διότι ο Ερντουάν τελειώνει τώρα με το Αφρίν και κάτω με τους Κούρδους από ό,τι φαίνεται για άλλη μια φορά προδοθήκαν οι Κούρδοι και από του Αμερικανού και από του Άραβε και από του Ρώσου. Γιατί αυτό, ρε παιδί μου. Του βάλανε κάνουμε. μπροστά και μετά του άφησαν μόνοι του. Του Γιατί... έβαλαν και πολέμησαν το ISIS. Αυτοί οι πολέμησαν το Άισι. Καθαρίσανε Άισις. το τοπίο όσο το, το καθαρίσανε. καθαρίσανε. Ε. Σύμμαχοι οι Αμερικανοί, συμβούλου του δώσαν, όπλα του δώσαν και τώρα είναι πολλά τα λεφτά με την Τουρκία. 80 εκατομμύρια εξοπλισμοί συνέχεια και το σκέπτονται για το κουρδικό κράτο ενώ το είχαν έτοιμο στα χαρτιά οι παναχώρησαν τώρα οι Αμερικανοί διότι ο Ερντογάν το παίζει και με το Ρο Μπούτιν, του δίνει παραγγελίες πολλών δισεκατομμυρίων και το παίζει σε δύο ταμπλό και θα ξεσπάσει προς το Αιγαίο να το θυμόμαστε θα κάνει κάποια απεινενοημένη πράξη ξέρε παιδί μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε δεν λέμε για το συγκεκριμένο τώρα τρία μέτωπα έχει δύο μετώπα και κάτω, άνοιξε και ένα από εδώ Ναι, ναι έχει Πώς θα παίξει μπάλα σε τρία μετώπα το παίζει, Κάτι έχει. να του κάτσει στραύμπα Θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος Μα αν κάνει μια απόβαση mm. Σε δύο ερημονισίδες και βάλει τουρκικέ και πιο προωθημένες θέσεις Και και δέκα καράβια Γύρω γύρω να τα φυλάνε Ποιος θα πάει αν το διώξει Από εκεί εδώ είδες ότι συμφέρουν τα τεράστια εταιρείες μεγάλες και έφυγε <coughs> το ερευνητικό αυτό που πήγε να κάνει τη σε έφυγε Μπήκε μέσα στα οικόπεδα τα θαλάσσια κακώς κακό λένε οικόπεδα στις θαλάσσιες περιοχές τις ορισμένες στη μέρη της ΑΟΣ της Κύπρου και δεν πήγαν οι άλλοι να το διώξουν και τους είπε φύγετε γιατί θα σας βουβλιάξω τελείως και εμείς αφελώς περιμένουμε να μα βοηθήσει το ΝΑΤΟ, ποιο ΝΑΤΟ, Πήγε ο πρόεδρο, ο αρχηγό του ΝΑΤΟ και τι είπε, Α, το θέμα αυτό αφορά λέει, την Ελλάδα και την Τουρκία, οι δύο. Οι δύο στρατιωτικοί. Ναι. Ενώ είναι στρατιωτικοί ε... του ΝΑΤΟ οι πάγοντες... και οι δικοί μα τρέχουν εκεί και λένε σύνορα ευρωπαϊκά. Ναι. Ε, λύσε το πρόβλημα μόνο σου όμω από την αρχή. Μα ποιο θα έρθει. Θα έρθει το... ο Γάλλος ή ο ε... Γερμανό να βλέξει με τον Τούρκο για να πάρει πίσω εσύ του δύο. Και είπε, θα βρέσετε Έρχεται και ο Αμερικανός επίσης και τι λέει Α, Σκοπιανή λέει το όνομα θα το βρείτε με τους Έλληνες εμείς δεν μπερδευόμαστε Ε, μαλάκες είναι και έχεις και τον Πρωθυπουργό τους ήρθε του, ξεγέλασε μιλήχε ως ναι θα σηκώσω ένα άγαλμα θα αλλάξω ένα νόμο ένα δρόμο θα κάνω αυτά και όταν του είπαν ο... ε, ηθαγένια γλώσσα σύνταγμα αλλητρωτισμός αυτό λέει, λέει ναι. δεν Όχι, λέει. λάθος καταλάβατε Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Ανοίγουν με το Παπολά και να μετά. έχει πρόβλημα με την Τουρκία που το ξέρει 400 χρόνια, ναι. Τώρα, να έχει πρόβλημα και με τα Σκόπια. Ε, πήγε, να τρελαθούμε Τι δηλαδή. πήγε να το ανοίξει, Να διεμβολήσει γιατί του είπαν οι συμβουλοί του ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι δύο τάσει. Μία θα πει ναι, μία όχι, για να δημιουργήσει πρόβλημα. Ε, άνοιξε το λάκκο, έπεσε τώρα μέσα και ρίχνει και την Ελλάδα. Αυτά είναι προ το παρόν. Να είμαστε σε εγρήγορση Και δεν του βγήκε και το χαρτί που είχε παίξει που φέρανε τον Ερντογάν εδώ πριν ένα μήνα. Μα αφού δεν, δεν... το οργανώσαν δεν είναι Και όλοι λέγανε ότι είναι ανοργάνωτο και δεν έχει πει κανεί ποτέ γιατί τον φέρανε Γιατί το φέρανε για να δείξουν ότι τα λύνουν τα προβλήματα όλα. Για να του πούνε από την άλλη εβδομάδα ξεκίνησε να μα κοντράρει ναι. Γιατί από την άλλη εβδομάδα άρχισε να κοντράρει αυτό Έχεις και τον πρόεδρο εδώ της Δημοκρατίας Τον κύριο Παυλόπουλο το ξέρω τον έχω δει προσωπικά ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος είναι είναι αλλά εδώ είναι δεμένα τα χέρια του από το σύνταγμα δεμένη αλλά η γλώσσα του βγαίνει και κάνει τώρα κόντρα στον Ερδόαν. Μα ο άλλο, είναι βλέπουμε ότι είναι παράφρον. Τι βγαίνει εσύ τώρα να του λες ότι δεν έχουμε τη, τα, τα όρια που έπρεπε να έχει ο ελληνισμό και να σου λέει ο στην την άλλη μέρα... Τυχερίσαστε που δεν σας κάναμε ψα... να σε... μέσα... Παστούσα σα φανταψάρια Με για θράσος Όχι για χιουμό Μα δεν είναι αυτά δεν λέγονται Μην τον προκαλούν Όσο τον προκαλούν θα λέει ο άλλος Και θα λέει αλήθειες δηλαδή, σας πήραμε... ξέρει, ξέρει ότι δεν το κοντράρουν γι αυτό. Ε, Ναι τι να τον κοντράρεις Έρχεται και λέει: Ναι, σα πετάξαμε στη θάλασσα. Τρέχατε αλόφρονε και πέσατε στο Αιγαίο Α, για να σωθείτε. Ο Οδησέα, καλησπέρα σε όλου <μμ>. του φίλου. Λέει ότι γι' αυτό λέει η Γιώργο: Ακριβώ τον έφερα Είναι συνοημένοι. Δηλαδή, επειδή καίγεται ο κόλο μα σε εμά, του πάνε άρχισε να γαβίζει για να καλυφθούμε. Να πέσει η φόβο, αυτό που είπε η ψυχολογική αυτή, και στο τέλο θα γίνει και συναδέλφο. Δηλαδή, θα του αφήσει. Και θα πει να Ωραία Γιώργο, Μιλήσαμε δεν στο τηλεκόνο Υψηλή διπλωματία κατάλαβε τώρα Και θα το λύσουν ο... σε χρόνο που θα έχουν λυθεί Ο Κοντζιάς όταν είχε πάει Και τον είχε ναι. δει στην Τουρκία Του έδωσε μια γραβάτα Καταλαβαίνεις τώρα Ναι Και όταν ήρθε εδώ πέρα Ο άλλος φορέσε τη γραβάτα και τη γνώρισε ο Ερδογάν Και λέει ε, δικιά μου είναι Το δώρο που σου είχα κάνει Ναι και τι του είπε, Good diplomacy. Good ναι, diplomacy. diplomacy. Ναι. Με τη γραβάτα. Ναι. Η διπλωματία της γραβάτας... Ωραία, ναι, αλλά η γραβάτα άμα πιαστεί από που θέλει να σε πνίξει κιόλα. Πιαστεί από κανένα καρφί και όπω τρέχει, θα σε πνίξει ο φιόγκο. <coughs> σε ποιου κάναν δώρα οι Τούρκοι, Δεν στα, θυμάμαι. Στα γιουσουφάκια. Α, ναι, για να καλοπιάνουν. Τα γιουσουφάκια. Καραμελίτσε. Τώρα αλλάξαμε έχουμε γραβατήτσες. Ναι γραβατήτσες. Πας να δεις αυτόν αρε και, και πα δίχως γραβάτα πα να παραστήσεις τι το διεθνιστή τι τι, τι τι πας με τον Τούρκο σαν φτωχός όπως επίσης όταν πήγαν στο Πεκίνο και κατεβήκαν στο κόκκινο χαλί ήταν όλοι τσαλακωμένοι μέσα από το αεροπλάνο ναι, βγήκανε ναι, ναι, ναι. Πήγαν οι Κινέζοι με τα γάτια του, με τις γραβάτες τι γραβάτε ερ... του. Ναι, και εμεί κατεδαίναν ένας, -ένας ναι, Και τρεπόσουν. Ναι, ναι. Λες λε, τι είναι αυτοί, για χαμάλιδε δεν ναι, ναι, μα και εμφάνιση δεν παίζει ρόλο εδώ. Για τώρα, αν σε καλέσουνε κάπου, δεν θα βάλει το κοστούμάκι σου να πα. Α, πα με τον πλουζάκι. Τι το πλουζάκι. Τσαλακωμένοι ήταν όλοι, βγήκαν και λε, κοίταξε τώρα τι mm. εντύπωση. Όπω είχε πάει και πριν δύο χρόνια mm. στο mm. Ρέντι στην Ιταλία. Και του λέει Αλέξη, δεν μπορώ να σε βλέπω. Έτσι πάρει μια γραβάτα Ιταλική Ιταλική. Ναι, καλή. παιδί μου, τώρα επαναστάτε τώρα. Λένε εδώ οι φίλοι. Και νομίζω ότι έχουν δικαίωμα. Άμα γίνει, λέει κάτι, χάνουν όλοι τα λεφτά του και κυρίω οι τράπεζε και οι δανειστέ. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνει σε κατάσταση πολέμου δεν υπάρχουν χράι Το ξέρει αυτό εσύ. Δεν γίνεται αυτό. Α τώρα να, να, να κάνουν όνειρα. Ήδη τώρα φωνάζουν οι τράπεζε και σου λέει Ελάτε. Εφόσον... Σου χαρίζω τώρα. Ελάτε να κάνετε τα δάνεια Τα ελεύθερα ναι. Ελάτε να σας χαρίσω και μέχρι 80% Δώστε το 20% να καθαρίσετε ναι. Τώρα ναι. Γιατί θα τα πουλήσουν τώρα έξω Και ναι. προκειμένου να τα πουλήσουν έξω Με 90% έκπτωση Λέλετε εδώ πάρτε τα εσείς Μα είναι και δικαίωμα του Αλουνού που τον έχεις πιάσει κορόνιο Και στα να του είναι Έχει πρώτη προτεραιότητα Έτσι λέει έλα Έλα δώσε το 20% Αν να, να, να Γιατί να μπας να πάρει το δάνειο σου Έστω με κάποιο τρόπο Παρά να σε φάνεσαι ένα για να το δώσουν αλλού ε, Γιατί αν το πάρει ο άλλος δεν θα σου κάνει καμία έκτοση Θα σε κυνηγάει Ε βέβαια Λοιπόν Αυτά είναι προς το παρόν Και εύχομαι την επόμενη εβδομάδα Να έχουμε καλύτερα νέα, λοιπόν, Να κα... κριτικάρουμε πριν πας στα θέματα, τι έχεις ετοιμάσια σήμερα καταρχήν να ρώτησω. Σήμερα θα κάνω, <κυρίζει> είναι αρθρωτό το θέμα θα αναφερθώ στο δράμα την τρεγωδία <α>... και μετά έχω την... τον εσχύλο να παρουσιάσω ναι. και το έργο του και το έργο του με πολλές αναφορές και στο μοιητικό του έργο. Λοιπόν. Α, ο φίλο σου από το μόναχο ναι. σε παρακολουθεί, σε αγαπάει, το... το γνωρίζεις αυτό. Ναι. Και λέει δεν καταλαβαίνετε, λέει το ελληνικό κάλλο και την αισθητική του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίω. Ναι, και τη παρέας του. Είναι... Λέει, λέει, λέει, λέει. Δημήτρη δεν είναι κάλλος ε, με δύο λάμδα, είναι με ένα. Ναι, έχει σημασία. Α. Και συνεχίζει. Δίβαλα ρεβολουσιών από το κομμουνιστικό μοναχό. <laughs> <laughs> να να είναι καλά. Προχθές μιλούσα μαζί του, είναι εξαιρετικός Έλληνας Έτσι. και θα κατέβει τώρα το Μάιο και θα το φέρω να κάνουμε μία εκπομπή Εννοείται, για εκπαιδευτικό ε, ε, σύστημα φέση. εκεί και εδώ. Λοιπόν, βάζω ένα τραγούδι για να πιω ένα νεράκι, να φτιάξουμε τα ποτήρια εδώ γιατί ξεκινήσαμε αμέσω. και επανερχόμεθα να μπούμε στο θέμα μας αυτοί φίλοι. Life's not a wheel with chains made of steel. So bless. Λίξαμε λίγο για να πάμε εδώ να κάνουμε τι ανάγκε μα, τα νερά μα, τα αυτά μα να συντονιστούμε, να είμαστε χαλαροί και ξεκινάμε λοιπόν δια μαντάρα λοιπόν. Η πρώτη εκπομπή τη βραδιά, μισό λεπτό ελευθεράκι μου. Ακολουθεί το σύνετρο τη 8.30 και μια εκτάκτη εκπομπή γιατί ο Νίκο Ομορτάκη είναι καλεσμένο στο γήπεδο να μεταδώσει. Ολυμπιακός Μπαρσελόνα και θα έχω εδώ την κυρία Καραμπάτσου, τη γιατρότη φίλη μου, να μιλήσουμε για τη φαρμακευτική κανάβη. Ένα ενδιαφέρον θέμα που έσκασε τελευταία στην αγορά. Από τα τα πούμε αργότερα. Συνεχίζει. Είναι 1,5 δισεκατομμύριο τζίρο, υπολογίζουν. Έλα. Και βγήκε μέσα από το Μαξίμου, ο Καρανίκας, ο σύμβουλο. Αυτό θα κανόνισε. Ναι, είναι ιστορία μεγάλη. Ναι. Μα από ό,τι μου πάνε, γιατί είχα πάει να δω κάτι, μια εκδήλωση στο Τιτάνια προσφάτω. Είναι Αμερικάνικη εταιρεία και όλο το σύστημα λειτουργεί από εκεί. Από εδώ δεν έχει καμιά δουλειά κανένα. Τι λέτε, ε? Πού θα καλλιεργείται, Πώς θα, θα καλλιεργείτε Δεν μιλάω για την καλλιέργεια, μιλάω για τι χρήσει, τι φαρμακευτικέ. Εδώ θα υπάρχουν. αρχίσει η καλλιέργεια και δεν θα κάνουμε πλέον εισαγωγέ. Θα κάνουμε από Αλβανίε και από αλλού. Θα το δικό μα. Ε, βέβαια, καλό Α, πράγμα. Φαρμακευτικά. Φαρμακε... Ναι. Ε, αυτό είναι Και η όχι φορή. μόνο Και η ομπρέλα Κατάλαβε. Και πρόκειται. η χρήση του θα φύγει πλέον Δεν θα είναι κακούργημα Θα είναι ούτε πλημέλημα ναι. Θα το παίρνει για φάρμα Για φαρμακετή. αυτό το προϊόνι και για τα άλλα που είναι σκληρά ε, Σιγά σιγά Ένα ένα. Σιγά σιγά γίνονται όλα ε, Κοίτα α, α, να σου πω κάτι Θα φύγει το άγχος και θα είμαστε όλοι χαμογελαστεί Μπράβο μπ, μπ. Θα είμαστε κάτω από το γέλιο ε, Χαρούμενοι όλοι ε, δεν δε, έτσι δεν πρέπει Λοιπόν πάμε Προχώρα ε, Όπως σας προανήγγυλα Θα ασχοληθώ με το δράμα Την τραγουδία των Διθύραμβων Να δούμε πως προήλθαν αυτά Και θα ασχοληθώ Και με τον Εσχύλο στη συνέχεια Ο σκεπτόμενος άνθρωπος Και ειδικά ο Έλληνας Δεν είναι Και δεν ήταν ένα αντικείμενο Αλλά ένα δράμα από το ρήμα «δράω-δρό» ήταν μία δράση και όχι δράμα με τη σημερινή έννοια. Άρα πρέπει να είναι μία συνεχής πράξη. Η ζωή είναι ένα απαρέμφατο όπως έλεγαν και όχι μία μετοχή. Δηλαδή είναι ένα συνεχές γίγνεσθε και όχι ένα αριθμητικό γεγονός όπως στείνουν να μας καταντήσουν στη νεοβάρβαρη εποχή μας οι παγκοσμιοποιητέ και δι οι τελευταίοι ο κάθε άνθρωπος φίλοι μου θέλει να ζήσει την ιστορία του να την δραματοποιήσει ενεργώντας την και να κατακτήσει την ζωή και να την κατακτήσει πεπρωμένο του Η μύθη, δηλαδή η άγραφη ιστορία τα μυστήρια οι μυήσεις, ο διθύραμβος, το δράμα, η τραγωδία και οι άλλες πνευματικές ή τέχνη, η μουσική και οι άλλες μεγάλες φωτεινέ ιστορικές παρακαταθήκες αποτελούν το αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Αυτά δεν είναι ξεχασμένα όπως θέλουν να μας επιβάλουν, ούτε και ξεπερασμένα, διότι σε αυτές βρίσκουνε βρίσκουμε πάντοτε, θα συναντάμε, τον ενεργό δυναμισμό των αιώνιων συμβόλων και την συνεχή δραστική εξελικτική και υγιή δύναμη του ανθρώπινου ψυχισμού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασχολείται με αυτά, έχει και υγιή ψυχισμό και πνεύμα υγιές. Και μπορεί να τεθεί το εξής εύλογο ερώτημα. Πώς το ελληνικό πνεύμα κατέστη τόσο ύψιπετές. Ο χρόνος είναι λίγος και θα το πάω σε συντομία. Ας δούμε τώρα ποιοι ήταν οι συντελεστές που επέτρεψαν να αναχθεί το ελληνικό πνεύμα τόσο ψηλά και να δημιουργήσει. Τα προαναφερθόντα, την φιλοσοφία, την δημοκρατία, την δικαιοσύνη, τον αθλητισμό και όλες τις υψηλές, υψηλότατες έννοιες και κλάδους των επιστημών. Βασικοί συντελεστέ υπήρξαν. Το εύκρατο μεσογειακό κλίμα. Δεύτερον, ο Έλλην λόγος με λάνδα και φαλαίο, δηλαδή ο, ο λογική ο ορθολογισμός ο οποίος γέννησε τον ευρωπαϊκό και γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο τρίτον το μοναδικό πνευματικό εργαλείο μας η ελληνική γλώσσα τέταρτον η ελευθερία που είχαν οι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό παράγων ήταν ότι δεν υπήρχε επαγγελματικό ιερατείο να καταπιέζει και να συνθλίβει τη σκέψη. Όταν λε επαγγελματικό ιερατείο, τι, για το, τι θα πει επαγγελματικό ιερατείο, Υπάρχει εραστεχνικό ιερατείο δηλαδή. Ναι. Για δώσει μια ανάγκη. Τα ανάσταση. ιερατικά καθήκοντα που αφορούσαν τι τελετέ. Τα ασκούσαν οι εκάστοτε εκλεγμένοι πρόεδροι, βασιλείς, κυβερνήτες, στρατηγοί ή αυτοί που δεν είχαν εκλεγεί και είχαν τον πρώτο λόγο. Δεν υπήρχε ιερατείο να καταδυναστεύει τους πολίτες. Ήταν ελεύθεροι να πιστεύουν όπου ήθελαν αρκεί να συμμετείχαν στις εορτές που είχαν περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα και συνδέσεως των πολιτών μεταξύ τους για να είναι ενωμένοι να μπορούν να ανταποκρίνονται στα κελέσματα της εποχής και των αντιπάλων. Αυτά ήταν οι βασικές αιτίες που μπόρεσαν να δημιουργήσουν τον μοναδικό ελληνικό πολιτισμό, τον οποίον αργότερα οι Ρωμαίοι αφού τον πήραν δεν τον κατανόησαν πλήρως του έδωσαν όγκο και αυτός πέρασε στον Ευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο γίγνεσθε. Σας είπα για τη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας όπως σας έχω πει και άλλες φορές είναι σε αμφίδρομη σχέση με τη λογική μας. Όταν ο εγκέφαλος, η λογική μας, η διάνοιά μας σχηματίζει έννοιες και σκέψεις μέσα, φροντίζει με την αμφίδρομη σχέση του λόγου να δημιουργεί τις λέξεις που θα μπορούν να αποδώσουν όλες αυτές τις λεπτές έννοιες. Τους λεπτούς χαρακτηρισμούς και τα υψηλά διανοήματα της νοήσεως. Έχει αναγνωριστεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα <coughs> στους, πε, στους περασμένους αιώνε ότι πρώτος ο ελληνικός πολιτισμός έδωσε την λογική και επιστημονική έρευνα άτρωτη από τον πολιτικό και κυρίως τον θρησκευτικό εξαναγκασμό. Αυτό το παραδέχονται και οι ξένοι και πώς το κατόρθωσε οι ίδιοι οι ξένοι το παραδέχονται, με την ελευθερία του λόγου, των ιδεών και της εκφράσεως. Αυτό μας δίνει την πανηγυρική επιβεβαίωση, αυτό που μας λένε περί του όμεμου, του ομόγλωσου, του ομόδοξου και του ομόθρησκου των Ελλήνων. Να γιατί από την Θράκη, τη Μακεδονία έως την Κρήτη κάτω έως την α, Μικρά Ασία έως την Μεγάλη Ελλάδα κυκλοφορούσε το ίδιο DNA, και ίδια γλώσσα, οι ίδιες περιοχές. Οι όταν λέμε Ιθράκη, Ιθράκη ήταν μέχρι τον Δούναβη ποταμού. Ο οποίος λεγότανε... Ίστρος. Παρακαλώ κυρία μου, και ξαφνικά αλλάξαν όλα, δεν το καταλάβω. Λοιπόν, ναι, όταν yeah. ο Ηρόδοτος, ο Αλικαρνασεύς το θέτει, μας το επιβαίνουν όμως νωρίτερα και ο Όμηρος και ο Ισίωδος και ο Εσχύλος, ο Ευρπίδης, ο Ισοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Δουκυδίδης και τόσοι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τους λαμπρούς προγόνους μας. Αλλά δεν πρέπει να λυσμονούμε αγαπητοί μου και αγαπητές μου ότι έχουμε και τεράστιες ευθύνες εμείς και την... διότι πρέπει να έχουμε σωστή συμπεριφορά προς την αθάνατη κληρονομιά μας και να μην αφήνουμε να την βεβιλώνουν και να την καταστρέφουν σκόπιμα. Ακούστε τι λέει ο μεγάλος φιλόλογος και ιστορικός μυστριώτης «Κατά τους τους χρόνους καθώς δεν υπήρχε δράμα θέλουμε νομολογήσει ότι η γένεσης τούτου ή το δεινόν τόλμημα το τόλμημα τούτων πρώτο ο ελληνικός λαός επίησε». Διότι τα τον άλλων λαών δραματικά στοιχεία ή είναι εύτελοι ή όπου υπήρξαν τα αυτά εγένοντον δια τις του ελληνικού θεάτρου ως παρά τις Ρωμαίες, τις Ινδείς και τις νεοτέρης λαίς Καταλάβατε τι λέει. Ο Αριστοτέλης στην ποιητική το αναφέρει ότι το δράμα και η τραγωδία προέρχονται από το διθύραμβο δηλαδή από τις λαϊκές διονυσιακές εορτές. Και σημειώστε τώρα, ονομάστηκε δε προ τη τιμήν του Διονύσου, διότι είχε έλθει δις την θύρα της ζωής, είχε διέλθει δις δύο φορές την θύρα της ζωής, μία από την Σεμέλη και την δεύτερη από το Μυρό του Δία. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι θες την θύρα δինάντε να διαβούν μόνον οι αληθί οι μίστε διότι πριν διαβούν την δευτέρα θύρα ακολουθούν την πεδία θανάτου κατά τον Πλάτωνα. Επειδή κατά τις δύο νησιακές εορτές άφθονο ίνο ο Βάκχος, Παύλα Διόνυσος, έγινε την γλώσσα των συμμετεχόντων, γι' αυτό και τον αποκαλούσαν λιέο και ελευθερέα. Από αυτά τα διονυσιακά διθυραμβικά άσματα και τα πηγαία δρόμενα γεννήθηκε αρχικά το δράμα. Όταν το καλοκαίρι τριγούσαν τα αμπέλια, τελούσαν και ευχαριστήριες εορτές προς το Διόνυσο, στον οποίον θυσίαζαν, έναν τράγο γιατί τράγο διότι ο τράγος είναι σύμβολο της, ήταν σύμβολο της γονιμότητας όπως και ο κρύος έπειναν αρκετό ίνο φορούσαν δέρματα τράγου έφεραν φαλικά σύμβολα όπως γίνεται στις απόκριες επάνω εξω από τη λάρισα διότι και ο Διόνυσος συμβόλιζε την ανωτέρα γονιμοποιώ πνευματική δύναμη, χόρευαν κυκλικά γύρω από το βωμό του Θεού, για προσέξτε μία λεπτομέρεια, όλη η δημοτική μας χωρί που είναι κυκλικοί ανάγονται στα διονυσιακά. Έτσι, με την πάροδο των αιώνων, ο διθύραμβο συμπληρώθηκε και με δρόμενα. τι. δραματικά στοιχεία. Όπου αυτό σχεδιαστικά εξελίχθηκε σε τράγου οδύ. δηλαδή στην μοναδική ελληνική τραγωδία. Έτσι έχουμε διθύραμβο που σημαίνει δίς στην θύρα εμβαίνω. δράμα από το δράω δρό, βάζω δρόντα στοιχεία μέσα και τραγωδία, τραγουοδί, όπως και το κοινό μας τραγούδι. Ναι, ε, από εκεί έχει... Όπως και ο τροβατόρε που λένε έξω, από εδώ έχει τη ρίζα του και όλα τα παραγόμενα. Ο Μέγας Αριστοτέλης στην ποιητική του μας έδωσε το μοναδικό διαχρονικό του ορισμό περί τραγωδίας. Για ακούστε τον και θα τον ερμηνεύσω αίσθημενούν τραγωδία, μίμησις πράξεως σπουδαία και τελείας, μέγεθος εχούσις, ιδισμένο λόγο, χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορείς, δρόντων και ού διαπαγγελίας, διελέου και φόβου περένουσα, την τωτιού των παθημάτων κάθαρσήν. Εάν στον ορισμό της τραγωδίας που 2.400 χρόνια δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα και αποτελείται από 33 λέξεις, είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Διαπιστώνουμε ότι υπήρξε και είναι κάτι το πολύ βαθύτερο και σημαντικό, κυρίως όσον αφορά την κάθαρση. Τη λέξη αυτή δεν την έβαλε τυχαία ο Αριστοτέλης, όπως και το όνομά του, κρατήστε το αυτό που θα ακούσετε, Σημαίνει το άριστον εις το τέλος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η κάθαρση δεν αφορά μόνο στα δρόμενα, στους συντελεστές και στους τραγικούς ήρωες. Η κάθαρση που αναφέρει αφορά κυρίως τους θεατές. Τα παθήματα των τραγικών προσώπων φέρνουν στην επιφάνεια τα τυχόν παρόμοια παθήματα των θεατών που παραμένουν συμπιεσμένα και αποθυμένα στο νοητικό και στον ψυχικό του κόσμο, προκαλώντας, τους, προ, προκαλώντας τόσες διαταραχές στο άτομο. Το κλειδί βρίσκεται στη λέξη «τιού των «τι παθημάτων κάθαρση». Η λέξη είναι των» είναι αντωνυμία και σημαίνει τέτοια, σαν και αυτά που διαδραματίζονται επάνω σκηνή, στη σκηνή του θεάτρου. Ο λαμπρό φιλόσοφος άφησε στον διαχρονικό το ορισμό της τραγωδίας την επιβεβαίωση της ύπαρξης των παθημάτων στους ανθρώπους, δηλαδή του συναισθηματικού, του νοητικού και του σωματικού πόνου, που αποτελούν την τριτό ή τριτογένεια των σοφών προγόνων μας. Έτσι μας δίνει την βεβαιότητα αλλά και την μέθοδο της απαλλαγή μας και την κάθαρσή μας από αυτά τα παθήματα. Πώς. Διελέου και φόβου. Ας δούμε τι σημαίνουν αυτές οι δύο σπουδαίες λέξεις. Έλεος είναι ο ίκτος, η ευσπλαχνία, η συμπόνια, η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη, η συνεισφορά, το βοήθημα. Οι πρόγονοί μας είχαν ταυτίσει το έλεος με τον Δία και τον τιμούσαν και ω Δία του ελέους. Ο φόβος. Είναι αίσθημα ανησυχίας, πρωτόγονης φύσεως, το οποίο προκαλείται από επικείμενο κίνδυνο. Ο εξαγνισμός της ψυχής μέσου της διελέου και φόβου καθάρσεως απελευθερώνει το άτομο και το οδηγεί στην γνωστική και την ηθική του ολοκλήρωση. Αναλύοντας με σεβασμό το αρχαίο ελληνικό δράμα και την τραγωδία, Διαπιστώνουμε ότι αυτά είχαν ασχοληθεί και αναπτύξει θετικά όλα τα, προ... τα προβλήματα που βασάνιζαν τον άνθρωπο και συνεχίζουν να τον βασανίζουν. Και ποια είναι αυτά τα αισθητικά, ηθικά, πολιτικά, πατριωτικά, φιλοσοφικά, θρησκειολογικά και άλλα. Οι τραγωδοί αλλά και οι μελετητές της τραγωδίας αντιμετωπίζουν πλέον θετικά το οξύ πρόβλημα του όντος με όμικρον κεφαλαίο, δηλαδή την ύπαρξη και την αγωνία και το άρωτο επέκοινά του. Βλέπετε ότι κατόρθωσε ο Αριστοτέλης να βάλει μέσα στον ορισμό του περί όλο το γίγνεσαι και τον ψυχισμό του ανθρώπου βλέποντας και γνωρίζοντας η πολιτεία είχε εφαρμόσει και έκτιζε τα θέατρα όπου συγκεντρωνόταν όλος ο πληθυσμός είχαν φροντίσει να του δίνουν και δωρεάν το αντίτιμο του εισιτηρίου πήγαιναν το πρωί και μέχρι το βράδυ παρακολουθούσαν τρεις τραγωδίες και μία κομμωδία πάντοτε τα χρήματα τα οποία έπαιρναν ήταν από τους χορηγούς που τους όριζε υποχρεωτικά η πολιτεία και είχαν ιερή υποχρέωση τα χρήματα αυτά να μην τα δαπανίσουν για κανέναν άλλον σκοπό παρά μόνο για να παρακολουθήσουν την τραγωδία. Εάν κάποιος χάλαγε τα χρήματα αλλού τα διέθετε είχε πολύ αυστηρές πινές Ήθελαν έτσι να αμορφώσουν και ανανεβάσουν το πνευματικό επίπεδο και τον ηθικό κόσμο όλων των πολιτών διότι σωστά είχαν φροντίσει οι μεν εξέχοντες οι ικανοί να μπορούν να μετέχουν των μυστηρίων ο δε πολλής λαός να μπορεί να παίρνει ένα μέρος από γνώση και από συναισθηματισμό διαμέσου του θεάτρου είτε με τις τραγωδίες είτε και με τις κομμωδίες που πάντοτε είχαν το ηθικόν συμπέρασμα και κλείσιμο πρέπει να σας α, θυμίσω ότι απαγορευόταν να διαπραχθούν εγκλήματα και φόνοι επί σκηνής. ήταν απειγορευμένο διότι οι τραγωδίες όταν γραφόταν παραδιδόταν σε επιτροπή η επιτροπή τις διάβαζε και τις αξιολογούσε και τους είχε βάλει ορισμένα μέτρα που έπρεπε να τηρούν έπρεπε η τραγωδία να είναι μέχρι από 1000 έως 1500 στίχους δεν έπρεπε να έχει κοινές βίας ούτε φόνων όπως σα είπα και πάντοτε να κλείνει με ένα θετικό ηθικό συμπέρασμα. Να ταυτίζεται με τους πρωταγωνιστές και με τον χορό ο θεατής, με αυτά που βλέπει, που υφίστατο η ομάδα των πρωταγωνιστών και όλων των ηθοποιών, διότι και αυτός είχε περάσει, όπως είδαμε, παραπλήσια και είχε περάσει τέτοιες καταστάσεις, και εκεί στο τέλος να μπορέσει και κίνος να απελευθερωθεί, να ταυτιστεί και διελαίου και φόβου να φύγει ήρεμος και, και καθαρμένος από το θέατρο που παρακολουθούσε. Η τραγωδή μας, τουλάχιστον στην Αττική, είναι πάρα πολύ, είναι εκατοντάδες. Εμείς γνωρίζουμε 2, 3, 5 δέκα. Έχουμε αναφορές για τους άλλους και έχουμε μέρη από τα έργα τους, όπως και από τους μεγάλους, τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη και τον Σοφοκλή, όπως ξέρουμε εμείς, για κάποια έργα τους. Έχει, έχει σωθεί ένα ελάχιστο μέρος και από τα έργα αυτών, όπως θα δούμε. Υπήρχαν πάρα πολλά. Τώρα έχουν χαθεί όλα, καταστράφησαν όλα, είναι κρυμμένα πολλά σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες, Βατικανό, Μόσχα, επάνω διότι και στη Μόσχα σε μία έρευνα που έκανα για να βρω τα γραπτά του Αρέθα του Πατρέως, του Επισκόπου, τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα την οποία αναγνωρούν οι πάντες, τα περισσότερα από τα αντίγραφα που είχε κάνει, βρίσκονται σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλογές παλαιών κομματικών ταγών της Προη Σοβιετική Ενώσεω. Α δούμε τώρα να προλάβω να σα παρουσιάσω τον μεγάλο τον Εσχύλο τον, του Εφορείονο των Αθηναίων. Ο εσχύλος όπω απεκλήθη και βάκχιος Άναξ, δηλαδή βασιλεύξη του Βάκχου, διότι αυτό είχε εντρυφίσει πάρα πολύ και τον είχε αναδείξει. Τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι επαΐοντες έτσι. Είναι ίσως ο διασημότερος τραγικό ποιητής της αρχαίας Ελλάδας και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ήταν τέκνο του πρώτου ιεροφάντη των ελευσινίων μυστηρίων του Εφορίωνος, ο οποίος Εφορίων ήταν απόγονος του γένους των ιεροφαντών των Ευμολπιδών που ήταν οι ιδρυτές των μυστηρίων, των αθηναϊκών μυστηρίων, αυτά που πολύ αργότερα ονομάστησαν Ελευσίνια όταν τα μετέφεραν στην Ελευσίνα. Ο Εύμολπος ήταν ποιητής και μουσικός, γιος του μουσέου και μαθητής του Ορφέα. Αυτός όρισε και εισήγαγε το τυπικό των μυστηρίων και μετέφερε αυτά από τον ημιτό όπως τα τελούσαν που στην θέση εκεί που βρίσκεται η Μονή της κεσαργανής Εκεί ετελούντο. Στην Ελευσίνα όπως ανέφερα, τα μετέφερα ο Εύμολπος αργότερα στην Ελευσίνα προς τιμή τη της Δήμητρας και της θηγατέρας της, της Περσεφόνης. Πότε έγινε αυτό. Όταν η, όταν η Δήμητρα περιπλανόμενη να βρει την θυγατέρα της που την είχε εκλέψει ο Άδης σταμάτησε στο θριάσιον πεδίο έξω από την Ελευσίνα και όταν τη βρήκε την κόρη και έγινε όλη η διαδικασία θα την αναπτύξουμε. Εκεί έμαθε στο Βελερεφόντι πρώτα την καλλιέργεια και του έδωσε την εντολή να περιβιήθη την γη και να διδάξει τους ανθρώπους την των Σιτυρών και την Δενδροκομεία και παράλληλα δίδαξε στους τέσσερις στον Κελεό και στους άλλους επιφανείς της Ελευσίνος τα μυστήρια. Εκεί θέσπισε και τους πρώτους θεσμούς παυλανόμους που τους φύλαγαν στην Ελευσίνα και μία φορά το χρόνο τους κατέβαζαν στο. Ελευσίνιον άντρο, στο ναό του Διονύσου, στις πρόποδες της Ακροπόλεως, τους κατέβαζαν επισήμως τους θεσμούς και μετά ακολουθούσαν τα θεσμοφόρια, η εορτή των θεσμοφορείων που είχαν μέσα, ήταν αποκλειστική συμμετοχή των γυναικών και γινόταν και ένα είδος μοιήσεως στις γυναίκες. Το όνομα της μητέρας του Εσχύλου δεν το γνωρίζουμε. Η παράδοση αναφέρει στους αρχαίους συγγραφείς ότι ανήκει στο γένος των Κοδριδών από τον ιδρυτή και πρώτο βασιλέα της Αθήνας, τον Κόδρο. Ο Εσχύλος γεννήθηκε το 525 στην Ελευσίνα. Οι αιροφάντες κατοικούσαν στο χώρο μέσα. Όλοι οι συντελεστές της Μίσεως κατοικούσαν εκεί. Όταν ήταν ακόμη νέος πήρε χρησμό από το μαντίο των Δελφών το οποίο θα δούμε να εκπληρώνεται αργότερα και τι έλεγε το μαντίο των Δελφών ότι ουράνιον βέλος θέλει φωνεύσισε, θέλει κατακτανή ότι ουράνιον βέλος από τον ουρανό θα πήγαινε ένα βέλος και θα σκότωνε τον σκύλο. Από τον ουρανό. Από τον ουρανό. Ποιος θα το δηλαδή. Εσύ να περιμένεις Α, περιμένω εδώ είμαι εγώ δεν θα Αμα φύγω Αμ εγώ δεν θα κάνουμε εκπομπή Αναγκαστικά είμαι εδώ Το Σουηδά γράφει Εσχύλος Αθηναίος Τραγικός ποιητής Υιός Εφορίωνος Αδελφός Δεαμινίου και Κινεγύρου Τον Ισμαραθώνα Αριστευσάντων Άμα αυτό το 490 Η τρίσγη του Εφορίωνα Εσχύλος Κινεγύρος και Αμηνίας πολέμησαν ηρωικά κατά τους μηδικούς πολέμους όπου διακρίθηκαν ιδιαίτερα. Ο Κινέγυρος έπεσε ηρωικά στον Μαραθώνα στην προσπάθειά του να κρατήσει περσικό πλοίο για να μην φύγει όταν αλόφρονες έτρεχαν οι Πέρσες στα πλοία να σωθούν. Αυτός το έπιασε και του έκοψαν με ένα τσεκούρι το χέρι. Η παράδοση αναφέρει κάθε υπερβολή εκείνος το έπιασε με το άλλο του έκοψαν και αυτό και ακόμη περισσότερο ότι προσπάθησε να το δαγκώσει με το, το πλοίο με τα δόντια του να το κρατήσει. Φυσικά αυτό είναι υπερβολές, αλλά δείχνουν τον ηρωισμό και την αυτοθυσία. Ο πολύ γνωτος, ο μεγάλος ζωγράφος το 460 φιλοτέχνησε τρεις πίνακες της μάχης και ονόμασαν τον Κινέγυρο ήρωα από τους ελάχιστους ήταν. Ο Αμυνίας, ο άλλος άδερφος, είναι αυτός που επέπεσε πρώτος κατά του εχθρού με την τρίρη του στην αυμαχία της Σαλαμίνας και ενέσπηρε τον πανικό στον ναυτικό των Περσών το 480. Στη συνέχεια είναι αυτός που εμβόλισε την περσική ναυαρχίδα. Ο Εσχύλος, ο μεγάλος αυτός τραγικός, ποιητής και όχι μόνο, Έλαβε μέρο στον Μαραθώνα και τι μας λένε η ιστορική της εποχής πολλά τροθείς ανινέχθη φορά της μάχη, δηλαδή τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε επιφορείου όπου έμεινε κλινήρης για πολλούς μήνες. Αργότερα το βρίσκουμε να πολεμάει ηρωικά μετά από δέκα χρόνια στο Αρτεμίσιο στη Σαλαμίνα, στις Πλατεές το 479, και αργότερα ακολούθησε τον Κίμωνα στην εκστρατεία της Στράκης. Έως 50 ετών ο Μέγας mm. Αυτός, ο Μέγας Εσχύλος, πολεμούσε, συμμετείχε στο στράτο Σε της αδώνες, Πατρίδας. Ναι, Σε αγώνες, ναι. Μάχη. Η <κοί> Λερωτάει εδώ ο φίλος ο μοναχό, γιατί δεν αναφέρει τη μητέρα πουθενά, παίζει κάποιο γεγονός το ότι ήταν μοιημένη η μητέρα τους. Όχι, δεν έχει διασωθεί Δεν έχει δεν διασωθεί, διασωθεί. Η, Δημήτρη. Ωραία, ωραία. η μητέρα βεβαίως Ελάμβανε και αυτή η μέρος Γιατί ξέρουμε ο, μεγάλο ρόλο έπαιζαν Μέσα οι Ιδαδού όσοι, όσοι άρενες υπήρχαν συντελεστέ υπήρχαν και γυναίκες Αυτά θα τα πούμε όταν περιγράψουμε Δεν μας έχει διασωθεί Έχει διασωθεί ότι ήταν απόγονο του Κόδρου Δηλαδή ήταν από βασιλικό γένος Νέος ήρξατο των τραγωδιών, μας αναφέρει. Σε ηλικία 25 ετών έγραψε το πρώτο του έργο και αγωνίστηκε κατά την 69η Ολυμπιάδα, δηλαδή το 500. Τι γράφουν. Υπερεύει πολύ τους προαυτούς κατά την πίση και την διάθεση της κοινής, τα σκεύη των υποκριτών και τη σεμνότητα του χώρου. Έχουμε μία πολύ θετική πηγή, τον Αριστοφάνη ο οποίος γράφει «Πρώτος των Ελλήνων πυργώσας ρήματα στε... σεμνά, δημιούργησε λέξεις τεράστιες, ύψωσε σαν πύργους μεγαλοπρεπής λέξει, επίθετα και μεταφορές λέξεων, δίνοντας όγκο και το αίσθημα του θαυμασμού και της ανωτερότητας της φράσης. Καλλιέργησε τον ποιητικό λόγο πολύ. Κατήχε τάλαντον ανωτέρας ποιότητος, Υπήρξε μία κολοσιαία μεγαλοφία και προσπάθησαν να τον μιμηθούν οι μετέπειτα όπως ο Δάντης, ο Σέξπιρ και άλλοι. Η μεγαλοπρέπεια των εικόνων του και το ύψος των ενιών του είναι ανυπέρβλητα. Οι έμπνευσή του ήσαν πηγές. Υπήρξε μύστης, θεολόγος αλλά συγχρόνος και καλλιτέχνης. Προσπάθησε να ερμηνεύσει του συμβολικού ελληνικούς μύθους, δηλαδή την άγραφη ιστορία μας, αναζητώντας να βρει και να ερμηνεύσει το δόγμα της ημαρμένης και της νομοτέλειας που τα τοποθετεί και υπεράνω του Διός, που τόσο του τύχησε όπως θα δούμε στη συνέχεια. Είναι ο πρώτος που ταύτισε την τραγική δράση με το ηθικό και θρησκευτικό πρόβλημα εκτός των μυστηρίων ανοιχτά στο λαό. Οι υποθέσεις τον έργο του δεν περιέχουν πολλές κεριχές δυσνόητες περιπέτειες όπως των νεωτέρων του και θεωρούνται μεγάλοι. Ρίχνει το βάρος του τους χαρακτήρες. Κρίνων, αρχαίων είναι τούτο, μεγαλοπρεπές και ηρωικών να παρουσιάσει χαρακτήρες μεγάλους και ηθικούς για να μπορέσουν και οι θεατές να παραδειγματιστούν. Εξυψώνει τα απλά πράγματα σε τραγικά θέματα με υψηλή συμβολική και υπερβατική πράξη και μίση, Αναφέρουν οι σύγχρονοι του ότι όταν συνέθετε τα έργα του σε στίχους και αρμονικές μελωδίες, γιατί έγραφε και τη μουσική, ναι. ήταν ως κυριευμένος από θεολειπτική μανία. Έγραφε πάντοτε εμπνευσμένος και εξτατικός. Ο ομότεχνος του μεγάλου Σοφοκλής έλεγε χαρακτηριστικά τα αρμόρζοντα, κάνει αυτά που πρέπει», αλλά κατά τρόπον ασυνείδητων. Εδώ τι μας βάζει να σκεφτούμε, Δημήτρη. Είναι η απόδειξη της γνώσεως και εφαρμογής του μυητικού διαλογισμού και της καθόδου στο βάθος της συνειδήσεως. Ο ισχύλο όπως και οι άλλοι Έλληνες τραγωδοί, και ήσαν εκατοντάδες όπως σας είπα, με οδηγό και βοηθό την μοναδική στον κόσμο εξελικτική κληρονομία του έθνους των Ελλήνων την θεία γλώσσα του, την οποία αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν με βέβαιο και μεγάλη προσοχή και με τον σωστό τρόπο κατάφεραν να ονομάσουν, να οριοθετήσουν, να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν τι λεπτότερε διανοητικέ, ψυχικέ και εσωτερικέ ένες του ανθρωπίνου μικροκόσμου. Όπως σας είπα ο Αριστοφάνης, ενώ διακομοδούσε τους πάντες, έτρεφε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό προς τον Εσχήλο και ακούστε τι έχει γράψει στους βατράχους το 1500: Άγιε διχαίρον Εσχήλε χώρι και σώζε πόλιν την ιμετέραν γνώμες αγαθές και πέδευσον τους ανοήτους πολύ Πώς δεν είναι επίκαιρο! για να σας το προσαρμόσω. Προχώρα με χαρά εσχύλε, προχώρη, οδήγα και σώζει την πόλη μας με τις καλέσους σου συμβουλές και πέδευσαν τους ανόητους, και μόρφωσε τους ανόητους, πολύ δυσήν. Από τότε οι ανόητοι ήταν πολλοί, τους βατράχους, στο 1500. Τι κάνουμε τώρα, τελείωσε η αυτή? Όχι. Α, ωραία, γι' αυτό ρωτάω. Ε, Εντάξει, συνεχίζεις. Τακτοποιούσε και κοσμούσε το δράμα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτός πρώτος εφήρμοσε τους διαλόγους των υποκριτών αντί για τις μονοδίες καθώς και τον τρίτο υποκριτή. Επινόησε το υποσκηνή σκηνή σκην. δηλαδή να μην παρουσιάζονται και σκηνές βίας στη σκηνή διότι επιδρούσαν αρνητικά στους θεατές. Συγκρίνεται το με το τι γίνεται σήμερα <καλωρίζε Regardez> <και> με την κτηνόδη βία το αχαλήνο το σεξ που συνεχώς παρουσιάζουν. Είναι και αυτό ένα όπλο κατά των λαών της ομάδας των υπανθρώπων της παγκοσμοποιήσεως. Υπήρξε ο εφευρέτης των κινούμενων σκηνικών, των κατάλληλων ενδυμάτων, των ειδικών υψηλών υποδημάτων κοθόρνων, για να δίνει ύψος και μεγαλοπρέπεια στους ηθοποιούς του. Πρώτο, εφάρμοσε τα προσωπία τη μάσκε, δεινά και χρώματα και χρησμένα που ήταν τρομερά και με κατάλληλα χρωματισμένα. Επινόησε τι μηχανέ τη σκηνή, περιστρεφόμενε και αιωρούμενε, τι οποίε ονόμαζαν χελώνε, τι μηχανέ παραγωγή εφέ, αστραπών και βροντών, τη αυλαία, τον δεύτερο όροφο τη σκηνή τα αυτόματα, αυτόματα ανυψούμενα σκηνικά και τον απομηχανιστέο Να πως μελίωσε το θέατρο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Φανταστείτε τι ευρύνια είχε αυτός ο άνθρωπος. Υπό την ευρία σημερινή έννοια ο ισχύλο δεν υπήρξε μόνο μέγας δραματικός ποιητής και συνθέτης μελωδιών μουσικός, αλλά και σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, χορογράφος, δημιουργός εφέ, Μηχανικός και αρχιτέκτον σκηνής και όλα τα σχετικά. Ήταν δε και κορυφαίος υποκριτής. Δίδασκε ο ίδιος τις τραγουδίες του και σε μερικές ερμήνευε και τους δύσκολους ρόλους ο ίδιος σαν πρωταγωνιστής. Αυτά είναι. Στα έργα του δεν υπάρχουν περίπλοκες καταστάσεις. Ο μύθος είναι απλός και ρέων με χαλαρή συνοχή των εκάστου των ειδών εν η πλοκή του μύθου του είναι απλή. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, ούτε ανατροπές ευθνίδιες των καταστάσεων, ούτε δυσνόητες περιπλοκές. Υπάρχει πάντα μία κεντρική ιδέα και μία ομοιόμορφη ανάπτυξη. Παρουσιάζει τους ήρωές του ολοκληρωμένου χωρίς να τους αναλύει ψυχολογικά. Αυτοί κινούνται σε μία ιδανική σφαίρα, είναι ηθικές μορφές μεγαλοπρεπείς και τρομερές. Το ύφος του είναι μεγαλειώδες και μεγαλόπνο. Η δε του συνεκλόνιζε τους θεατές του. Το λεκτικό, ο ρυθμός και η αρμονία και ο διάκοσμος έδειχναν μία ακτινοβολούσα προσωπικότητα. Ο ανώνυμος βιογράφος του τονίζει ότι δεν είχε το αστραποβόλων πνεύμα και την χάριν του Ευρυπίδη, ούτε το απλούν κάλο και την ήρεμον συμμετρίαν του Σοφοκλή. Είχε όμως μεγαλοπρέπεια και λιτότητα, την οποία ουδής άλλος συγγραφεύς κατόρθωσε να υπερβεί. Το 485 κέρδισε την πρώτη νίκη σε αγώνες τραγωδία. Ακολούθησαν άλλες 12 πρώτες νίκες και βραβεία. Την τελευταία του νίκη πέτυχε το 458, με την μόνη διασωθή τριλογία του ορέστια, που είναι Αγαμέμνων, χωηφόροι, ευμενίδες» και το σατυρικό δράμα «Προτεύς». Γιατί είπαμε ότι έπρεπε να παρουσιάσει ο ίδιος ο συγγραφέας τρεις τραγωδίες και μία κομμωδία, επιάρχοντας Αθηναίων φιλοκλέους και χορηγότον ξενοκλή από τις αφίδνες. Μετά από αυτή την επιτυχία αναγκάστηκε να εξοριστεί, να αυτοεξοριστεί στη Μεγάλη Ελλάδα, κυρίως την Τρινάκρια, στην Σικελία, που δεν ήταν άγνωστη γιατί είχε προσκληθεί παλαιότερα από τον Ιέρονα στην αυλή των Σιρακουσών στους περίφημους θεατρικούς αγώνες. Επίσης είχαν προσκληθεί ο Σπίνδωρος, ο Σιμονίδης, οι μεγάλοι φιλόσοφοι, Σοφιστές πολλοί διότι τότε εσυρακούσε η απικία των Κορινθίων αριθμούσε κρατηθείτε ένα εκατομμύριο κατοίκους όταν η Αθήνα είχε Αυτο εξορίστηκε γιατί τον βάρινε η κατηγορία και απειλέ για τη ζωή του ότι με το έργο του Προμηθεύς δεσμό της, αποκάλυψε μυστικά των ελευσινίων μυστηρίων στους θεατές Όλοι γνώριζαν ότι είχε μειωθεί σε αυτά και σαν γιο του πρώτου ιεροφάντη εφορίωνα, είχε μεγαλώσει στο μειωτικό και μυστηριακό περιβάλλον και γνώριζε πάρα πολλά. Μελετώντα όμω και αναλύοντα σε βάθο το έργο αυτό, διαπιστώνουμε ότι η κατηγορία αυτή δεν ήταν εντελώ αβάσιμη. Ω γνωστόν, στα μικρά ελευθέρια μυστήρια μπορούσαν να μειωθούν πολλοί. Στα δε μεγάλα μυστήρια ελάχιστοι, οι άρχοντες, οι εξωματούχοι, οι στρατηγοί και οι επιφανείς Έλληνες από άλλες ελληνικές πόλεις. Μπορούσαν αργότερα κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους να μοιηθούν και μη Έλληνες, αλλά έπρεπε να γνώριζαν άριστα την ελληνική γλώσσα για να μπορέσουν να κατανοήσουν τις υψηλές έννοιες. Ένας, σαν και αυτούς, αναφέρω, ήταν ο Αδριανός, ήταν ο Κικέρον, ήταν ο μεγάλος φιλέλληνας ο Νέρων, όπως σας είχα παρουσιάσει σε άλλη εκπομπή. Μπορεί να συμμετείχαν, διότι γνώριζαν άριστα την ελληνική γλώσσα, αλλά Έλληνες δεν γινόντουσαν ποτέ. Αυτό αποκαλούντο αυτοί αλλά ήσαν ελινίζοντες. Το αναφέρουν σαφέστατα ο Ισοκράτης, ο Ηρόδοτος, ο Περικλής, ο Θοκυδίδης και άλλοι. Το Ελευσίνιον, με τη σιωπηρά συγκατάθυνση των αρχών της πόλεως των Αθηνών, φρόντιζαν να μορφώνουν και να προβληματίζουν ψυχικά το πλήθος. Διασκεδάζοντα το συγχρόνως. Έτσι είχαν καθιερώσει υποχρεωτική την παρακολούθηση των θεατρικών αγώνων. Όπως αναφέραμε, τους έδιναν και το αντίτιμο του εισιτηρίου για όλη την οικογένεια. Πήγαιναν το πρωί, έπαιρναν μαζί τους και φαγητά και νερό και έφευγαν όταν ο ήλιος άρχιζε να δει. Όσον αφορά για την κατηγορία, μερικοί αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι παρεδέχθη εν μέρη την ενοχή του, λέγοντας στους δικαστές ότι το μυστικό, τα μυστικά στα οποία αναφέρθηκε, ήταν αδύνατο να τα κατανοήσει το πλήθος, διότι ήσαν αλληγορικά και συμβολικά παρουσιασμένα και θα μπορούσαν μόνο οι μεμοιημένοι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι είσαι ουκ ή δεν ότι απόρρητα είν. Αυτό μας το αναφέρει και ο Αριστοτέλη στα ηθικά νοικομάχια. Ο Εσχύλος δεν γύρισε ποτέ από τη Σικελία. Έμεινε εκεί διδάσκοντας και ανεβάζοντας τραγωδίες σε πολλές πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας μέχρι και τον θάνατό του το 456, για το οποίο πολλά έχουν γραφεί. Ε, όταν θα πάει κάποιος, φίλη μου, στην Κατάνια, η οποία ήταν πόλης ιδρυθείσα από τους Σιρακουσίους, η κεντρική πλατεία ονομάζεται Πιάτσα Στεσίκορο, πλατεία του Στισίχώρου, του μεγάλου ποιητού. Και ο κεντρικότερος δρόμος όπως είναι η οδός εδώ οδός Ερμού λέει βία ετνέ και ρωτούς άνθρωπους καθηγητές και τον πρίτανη του πανεπιστημίου εκεί. Του λέει δεν μου λέσαι παρακαλώ. Εδώ Γιώργο παρακαλώ, κυρία κύριε μου κύριε πρίτανη ναι. μαγνήφικο ρε τώρα, Μανήφικο, λέει. Ναι. εδώ λέει Βία, Ετνέ, κεντρικό δρόμο. Τι είναι αυτό, Ε, μου λέει από την Έτνα. Να, Η Έτνα, ε, δεν δε βλέπεις; λέει. Ναι. Λέω τι, πώ και γιατί, Είναι, Δεν λέει Βία, Έτνα, Ναι, Ετνέ. Παίζει ρόλο. αυτά, νομίζω. Τον κάλεσε, του λέω, Ο Ιαίρονα, όταν τον είχε καλέσει, με την ίδρυση της πόλεως εδώ που είσαι εσύ, Πανεπιστήμιο του 1406, ιδρυθέν. Σκέψου. Το ίδιο κτίριο υπάρχει. Όταν τον κάλεσε... Α, δεν το έχουν εγκρεμίσει να το κάνουν ε, ε, ναι, και πολυκατοικία και... για την παροχή, ε. Όταν τον κάλεσε στα εγκαίνια της πόλεως της καινούργιας έπρεπε να παίξουν θέατρο. Και να το θέατρο. Στην πλατεία στη συχόρου είναι και το θέατρο. Κοίτα, από να πάνω, Εκεί. Και από πάνω στο θέατρο το ελληνικό του 400 πλην έχουν κάνει οι Ρωμαίοι μία προσθήκη Ρωμαϊκό Ο Εσχύλος ήρθε και έγραψε Ένα έργο Ετνέ ναι». Και τι Διότι τότε ήταν και ο λίγο μπερμπαντάκο διαπίστωσε ότι Της Έτνας Της περιοχής Στους πρόποδες που είναι διάφορα χωριά Μεγάλα, ό, mm, όχι χωριά όπω. τα δικά ναι, μας ναι, ναι, ναι. Οι γυναίκε είναι πανέμορφε. Και όχι μόνο πανέμορφες ναι. αλλά και μορφωμένες διότι προπήρχαν επικίσεις Ελλήνων Α, και μέχρι σήμερα όταν πας τρία χιλιόμετρα από τον κρατήρα θα πας να δεις χωριά τα οποία καλλιεργούν ε, κρασί είναι η λάβα από κάτω ναι, φαίνεται ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. είναι δυνατό το λύπασμά τη, εκεί είναι το καλύτερο περιβάλλον και είναι σαν να πας σε ένα ορεινό χωριό ελληνικό και πώς λέγεται το χωριό το μεγάλο, Γλώσσα. Γλώσσα. Και από κάτω στην πινακίδα τη μεγάλη στον αυτοκινητόδρομο λέει Λίγουα, γλώσσα. Η Λίγουα σημαίνει γλώσσα. Στα Ιταλικά κρατούν το διπλό ναι, τοπονίμιο. Ναι. Το διπλό τοπονοίμιο. Και όταν πάσε επάνω και τη πίσω τη Έλληνα, έρχονται όλοι και ποιο θα σε πρωτοκεράσει. Να ναι, σου δώσει ναι, ναι. από το σπίτι το ένα Μα έχω δει εγώ και από το Να πεις ότι είσαι Μα και αυτά δεν δε τα ξέρουν δεν ναι, Εκεί πάνω τον κόλπο του δεν τα ξέρεις Εσύ είναι το χωριό και λέγεται καλημέρα Εγώ καλημέρα τι Άστα τα άλλα με τα πόντια και λοιπά. Καλημέρα Πηγαίνεις και γράφει Αψίδα στην καλημέρα Έλληνα εσύ δεν είσαι ξένος εδώ Είσαι στην πόλη σου Εκεί Έλα, Έτσι λένε Λοιπόν. Είναι ένα tour που δεν έχω κάνει και θέλω να το κάνω είτε με βανάκι, είτε με παρέα, είτε με πούλμαν. Με πούλμαν πρέπει να το οργανώσουμε για να μπορέσω να σα δείξω αυτά λες που πρέπει πρέπει. Να το βάλουμε μπροστά. Το αλλά φέτο ναι. βλέπω τα πράγματα να Να πάμε δύσκολα. στη Στερνατία να δει που σου λέει καλώ ήρθε. Εδώ είναι η πόλη. Και μου λε να το κάνω μια μελέτη για να δούμε και πώ είναι οι εξελίξει. Πώ θα είναι να... Το Μάιο. Να το βάλουμε αρχά Σεπτέμβρη. Μάιο. Δεν προλαβαίνουμε Μάιο. Γιατί. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Να υπάρχει χρόνο να μαζέψει ο άλλο εκατό. Σεπτέμβριο να πάμε και στην Ακαδημία. Είναι εγώ. πολύ ωραίο ο σεξ. Να, να πάμε να μα ανοίξουν και στο... στην Νάπολη. Να μουσείο. κοιτάξω εγώ κάτι γκολίτου που έχω για τιμέ Πούλμαν, πακέτα. Αυτά τα έχουμε. τα έχουμε. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό να βρούμε το καλύτερο. Πρέπει να βρούμε 40 άτομα τουλάχιστον. Ναι. Αν δεν βρούμε 40 άτομα, θα ανέβει το κόστο. Κοίτα, αν πα Σεπτέμβριο και έχει πέντε μήνε μπροστά σου, βρίσκονται πιθανόν. Μάιο δεν βρίσκονται τέσσερι. Εσύ θέλω να μου μαζέψει τον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα. Θα τα φτιάξουμε όλα να. από κοινού. Λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, κάνουμε διάφορα τέτοια. Μισό λεπτό δεύτερο, μια και το κάναμε. Διάφορα τέτοια όπω ανεβαίνει και ένα μπάνερ αύριο, θα σα πω. Που μπορεί κανεί να βάζει και ένα ευρώ ακόμα. Νόμιμα ωραία για να στηρίζει τον Αλμπέντο ως φανκλάβ ή οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε κάποια έκδοση ήθελε να βγάλει ένα βιβλίο διαμαντάρα και κάνει ξέρω να το βάλει του να κάνουμε τέτοια βάλτε πλάτη να είναι υγιής μέχρι στιγμής είναι με πολύ κόπο ο Αλμπέντο για να πάμε παρακάτω λοιπόν λέει η δάσκαλε Το λεξικό σου είδα μας περιγράφει το θάνατό του αλλά δεν είναι αξιόπιστο διότι αυτό γράφτηκε γύρω στο 900 μεσούντος του χριστιανισμού <χει> στην Κωνσταντινούπολη. «Φυγών δε η συκελίαν διατοπεσύντα η κρύα επιδεικνυωμένου αυτού σε επιρριφθήσεις αυτό υποαετού φέροντος κατά τις κεφαλής απόλετο. Τι είναι να μας λέει ότι όταν πήγε στην Σικελία ναι. εκεί έκανε έδειχνε αυτός κάποια σκηνικά σκηνοθετούσε κάποιο έργο και χελώνεις επιρριφθήσεις αυτό και μία χελώνη ρίχθηκε σε αυτό υπό αετού φέροντος κουβαλούσε ένας αετό, μία χελώνα και έφυγε από τον αετό η χελώνα και έπεσε στο κεφάλι του και το σκότωσε και πέρασε αυτό τώρα αυτό το παραμύθι και έτσι έχει μείνει, και έτσι διδάσκουν στα παιδιά. Του κάνει το κεφάλι χελώνα. Ναι, ε, ε, εντάξει. Έτσι λένε. Ναι, αυτό Άκου τώρα. Είπε το χρησμό. Τι είπα, ναι, ουράνιον βέλο. Σέλνει κατακτή. Ναι, που σε ρώτησα πριν. Ναι, τώρα ερχόμαστε να δούμε ποιο είναι το ουράνιον βέλος. Α για πάμε. Γιατί μπορεί να έχουμε και ουράνιον τέλο. <laughs> Η εκδοχή αυτή που επικράτησε και λόγω του χρησμού που είχε πάρει είναι αβάσιμη. Χελό να πέφτει επάνω στο κεφάλι του από ετό που την κρατούσε μέσα στη σκηνή του θεάτρου και να το σκοτώνει δεν είναι δυνατόν. Για τους γνωρίζοντες όμως, χελώνι δεν είναι μόνο το συμπαθητικό αυτό ζώο. Χελόνη είναι και ένα είδος πολιορκητικής μηχανής, κινητής σκεπή. Χελώνι είναι επίσης στρατιωτικός σχηματισμός όταν οι στρατιώτες σχηματίζουν σκέπη με τις ασπίδες τους και προχωρούν. Αβίαστα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας κάποιας Τραγωδία, επιδεικνυωμένου αυτού εδώ λέει ότι τους μάθαινε την τραγωδία οι κρύα και κινητή σκεπή κατέρευσαν και έπεσαν πάνω στο κεφάλι του εσύλου και το σκότωσαν. Το θλιβερό αυτό συμβάν από στόμα σε στόμα παρεμηνέθηκε και μυθοποιήθηκε ότι τάχα έπεσε χελών από ετώ και όχι απ' την χελώνη, απ' την σκεπή του σκηνικού. Αμάν oh, τώρα πως Ο χρισμός που είχε πάρει δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση, δεν αναιρείται ο χρισμός, γιατί έλεγε «ουράνιον σε βέλος κατακτανή. Ουράνιον δεν είναι μόνο το εξουρανού, αλλά ουράνιος σημαίνει και ψηλός και μεγάλος, Ουράνιο σκίων, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κλάδος ελάτης Ουράνιος λέμε Μεγάλη ψηλή Ή Λέμε ουράνια γαλήνια ναι. έκφραση Κάτι το μεγάλο το ναι, ναι, ναι. Ένα η κρύο Ένα δοχάρι κάθετο μεγάλο. Κρατούσε κάτι Αυτό ναι. τραβήθηκε Και έγινε, έφυγε η σκεπή Η που τη λέγανε χελώνη. Γιατί ήτανε καμπύλο ναι. Και τον έπιασε και πάει οι κάτοικοι τη Γέλλας τον με μεγάλες τιμέ και τον έθ, έθαψαν σε, στο δημόσιο σήμα. Στην επιτύμβια πλακά χάραξαν το εξής επίγραμμα που ο ίδιος είχε ετοιμάσει για τον τάφο του. Εδώ. Τι έγραφε. «Εσχύλων εφορείων ως Αθηναίων τὸ κεύθει μνήμα καταυθύμενων πυροφόρει ο μαραθώνιον αλκίν δευδόκιμων μαραθώνιων άλσος ανήπη» Και βαθυχετή εισμίδος επιστάμενος. Ξέσαι τι μου κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά που είναι λεπτομέρειες μιας καθημερινότητας της εποχής είναι καταγεγραμμένα και στο αρχείο εκείμενό και δεν έχουμε ιδέα σε τίποτα και δεν διδάσκονται ρε, Δεν παιδί. τα διδάσκουν. Γιατί Άκου... δεν διδάσκονται. Αυτό το θέμα. Αυτή δεν είναι η ιστορία μας εμάς. Σαν ποιητής... Τί μα έγραψε να βάλουν επίγραμμα πάνω στον τάφο το ίδιος ναι. Άκου να δεις το μεγαλείο του Ανδρός τώρα Τι γράφει Τον εσχύλων των ιών του εφορίωνος Των Αθηναίων Αυτό εδώ το μήμα σκεπάζει νεκρόν. Της ιτοφόρου γέλας Έχει μια παιδιάδα Λέει πυροφόριο γέλας ναι. Εδώ μπερδεύονται. μπερδεύονται Να πούμε πυρ... Είναι το... Περίμενε Επειδή είναι κάμπος μεγάλος Το σιτάρι όταν μεγαλώσει Το στάχι και φυσάει Το ναι. καλοκαιρί Κου... είναι μια κόκκινη Κύμα θα... κιμά. Πυροφόριο Γέλας ναι. Κάνει σιτιρά. Για την Ανδρία του Την Αλκίν που λέει Το ένδοξο άλσος του Μαραθώνα Θα μπορούσε να μιλήσει Και ο Μακριμάλι Ο Πέρσης που καλά την γνώριζε Για την παλικαριά μου λέει Τη γνωρίζει ο Μαραθώνας και ο Πέρσης που καλά τη γνώρισε, ο Μακρυμάλης, ο, ο Μύδος που καλά τη γνώρισε. Είναι εντυπωσιακό και συγκινητικό. Ο τόσο δοξασμένος μίστης και ποιητής των τραγωδιών που τόσες δάφνες είχε δρέψει και η φήμη του ήταν τόσο μεγάλη σε όλο τον κόσμο το γνωστό τότε να επικαλείται την καταγωγή του την πόλη που γεννήθηκε και μόνο τη γενναιότητα που έδειξε υπερασπιζόμενο την πατρίδα του στη μάχη του Μαραθώνα. Γιατί αυτή η μάχη έκρινε την ύπαρξη, τον πολιτισμό και το μέλλον όλου του δυτικού κόσμου. Εάν δεν νικούσαν οι Έλληνες δεν θα υπήρχε ούτε ο κλασικός ελληνισμός, ούτε η Ρώμοι, ούτε ο χριστιανισμός και κατά συνέπεια ούτε ο σημερινός δυτικός πολιτισμός όπως το γνωρίζουμε. Ο Παυσανιέστα ατικά του κάνει το εξή σχόλιο. Εσύλο των μεν άλλων ουδενό εμνημόνευσε έστω των δόξης οίκων με ή τα φθάσα, επιποιήσει ναι. ναι. και πρόαρτε μισού και ενσαλαμίνη ναυμαχήσα. Ο δε το όνομα πατρόθεν και την πόλη έγραψε. Αλλά αυτός λέει έγραψε τον πατέρα του και την πόλη του. Το όνομα του πατέρα του και την πόλη του. Και ο τη έχει τον μαραθώνιο Άλσος και τους εκ των Περσών σε αυτό αποβάντας. Οι ποιητές της Μεγάλης Ελλάδας σύγχναν στο μνήμα του και προσέφεραν χώας και θυσίας και υποκρινόταν εκεί τα έργα τους. Επί πολλά χρόνια οι Αθηναίοι ως προσκυνητές επισκεπτόταν τον τάφο του στη γέλα. Στην Αθήνα έστησαν τον Ανδριάντα του πρώτου θεάτρου του Διονύσου, νοτιοδυτικά της Ανκροπόλεως. Τον αποκαλούσαν δε πατέρα της τραγωδίας. Οι συμπατριώτες του μετάνιωσαν για το κακό που του είχαν κάνει. Ε? Δυστυχώς δεν ήταν η μόνη φορά, λέω εγώ. Τον ανοιγόρευσαν νικητή τέσσερις φορές μετά το θάνατό του, βραβεύαν τα έργα του, Σκέψω. Που τα παρουσίαζε ο γιο του εφορείων, Τραγικός και αυτός ποιητής Εδώ βλέπουμε επίσης ότι το γιο του τον είχε ονομάσει εφορείο στο όνομα του πατέρα του Μπράβο, έτσι, Πράγμα έτσι. που το πηγαίνουμε εμείς μέχρι τώρα Ο, α, Τους γονείς α, τιμούμε και λοιπά αλλά η σύγχρονη γενιά τώρα τούτη εδώ δεν βγάζει τον γονέων τα ονόματα Ναι έχει αρχίσει Ναι ε, το λασκάρι δεν βγάζει των γονέων διαλύεται το κύτταρο ναι, Τι οικογένειε. Πρόβλημα, πρόβλημα. πρόβλημα. Θέλει κουβέντα αυτό. Και βλέπεις τώρα ότι από το 500 πλην είχαμε αυτή την παράδοση. Και έρχονται τώρα εδώ η παγκοσμιοποιήσει και τη πάει την παράδοση. Να σε διαλύσει. 100. Το λεξικό σου είδα αναφέρει ότι ο Σίλο έγραψε 100 τραγωδίες 100. Άλλοι αναφέρουν 70. Δράματα και πέντε σατυρικά. Από αυτά μπορούμε να βρούμε αναφορές εξήντα τριών. Ενώ έχουν διασωθεί πλήρη μόνον 7, Τα οποία είναι η τριλογία Αγαμέμνων, Χοηφόροι και Ευμένιδες. Η επιστροφή του Αγαμέμνων από την Τρία και ο φόνος του από την Κλιτεμνίστρα. Η επιστροφή του ορέστη και εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του και οι ευμενίδες, οι ερηνίες καταδιώκουν τον ορέστη με την μεσολάβηση του Απόλλωνος και της Αθηνάς μετατρέπονται σε ευμενίδες, ορέστη του Λαγκαδά. Να γιατί ονομάστηκε ορέστης. Αναφέρει επίσης αυτό το έργο την μεγάλη ίδρυση στην Αθήνα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Άριος Πάγος. Οι Κέτιδες, ο Δανάος και οι 50 κόρες του Δαναίδες επιστρέφουν από την Αίγυπτο στο προγονικό τους άργο σαν οι Να τι μας λέει ο Πλάτων στο στόμα του Σόλωνος ότι εμείς είχαμε ιδρύσει τις πόλεις χίλια χρόνια νωρίτερα οι Αθηναίοι είχαν δημιουργήσει την Σαΐδα χίλια χρόνια πριν το 9000 πλην. Πέρσε αφορά την αυμαχία της Σαλαμίνας. Ο Αριστοφάνης στους βατράχους αναφέρει για το έργο αυτό Εσχύλο διδάξας Πέρσας εξεδίδαξε νικά τους αντιπάλους Κοσμήσας έργον αριστών». Τι λέει ο Αριστοφάνης «Με το έργο του αυτό Εσχύλο μας δίδαξε να νικάμε συνεχώς και πάντοτε τους αντιπάλους και ανεβάζει το εθνικό φρόνημα» με ένα έργο άριστο. Επτά επιθύδε από το θηβαϊκό κύκλο αναφέρει την διαμάχη των γιών του Ιδίποδα, του Πολυνίκη και του Ετεοκλή. Και ερχόμαστε στο τελευταίο προμηθέας δεσμότης, το μόνο που διασώθηκε από την τριλογία, προμηθέας δεσμότης, προμηθέας λιώμενο, προμηθέας πυρφόρος. Το έργο αυτό έχει αποκληθεί και κοσμογονική τριλογία. Όταν παρουσίασε το έργο αυτό διαγωνιζόμενο στο θέατρο του Διονύσου, πρωταγωνιστούσε ο ίδιος μετά τη λήξη του έργου του, κριτές και το κοινό δεν είχαν καταλάβει τους συμβολισμούς και τις αλληγορίες. Νόμισαν ότι είχε προσβάλει καταρχήν τα θεία, ιδίως τον Δία, διότι στα μεγάλα ελευσίνια απεκάλυπταν πολλά για τον Δία, και για τις άλλες θεότητες εκφάνσεις της φύσεως. Είχε κάνει βέβαια μια, γι' αυτό επειδή ήταν γνώστη. Το πλήθος όρμησε επάνω στη σκηνή, τον... στη σκηνή και θα τον είχαν σκοτώσει. Αλλά εκείνος πρόλαβε και αγκάλιασε τον βωμό της ορχήστρας που ήταν επάνω σε κάθε σκηνή και σαν η κέτης, και έτσι σώθηκε. Για τον εσχύλιο ο Δο ήταν ο Δία ήταν ο υπέρτατο κυβερνήτη του σύμπαντο. Αλλά οι ημαρμένοι είναι περάνω και αυτού του Διο, η ανάγκη κυβερνά τα πάντα. Κάθε παράβαση του συμπαντικού νόμου τη δικαιοσύνη ακολουθείται από τη μορια. Ο παραβάτη ίσω διαφύγει προσωρινά τη τιμωρία αλλά τελικά είναι αναπόφευκη, ακόμη και ο ίδιο ο δία δεν μπορεί να την αποφύγει γιατί το έχει ορίσει η Μαρμένη δηλαδή η συμπαντική νομοτέλεια σε κανένα έργο του δεν αναφέρει την μακαριότητα του δικαίου της άλλης ζωής έχει σαφή όμως ιδέα της ανταποδόσεως του αντεπιπονθότος και κλείνουμε εδώ ήρθε και η ώρα μια χαρά, είναι μια ε, επισήμανση του Θουκυδίδη. Η μυθολογία όπως και η τραγωδία μας δεν είναι απλώς ποετών, ποιητών, ποέτε λέγονται. Είναι, δεν είναι ιταλικό, είναι ελληνικό. Θα σας πω από που προέρχεται. Ποετών, ποιητών, πλάσματα ουδέ συγγραφέων επινοήσεις αλλά γεγινημένων ίχνη και προσώπων και πράξεων. Μας λέει δηλαδή ο Θοκυδίδης ο πατέρας της επιστήμης της ιστορίας ότι η μυθολογία δεν είναι επινοήσεις αλλά ίχνη από γεγονότα και από πρόσωπα και πράξεις που έκαναν. Δηλαδή η άγραφος προφορική ιστορία μας. Επειδή τα γεννημένα σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση πάντοτε επαναλαμβάνονται, παραπλήσια και έσονται, παραπλήσια ήταν και είναι και θα είναι. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία, όπως ακριβώς και η ιστορία κατά Θουκηδίδηξη συγγραφή, αποτελεί κτήμα εσαι μάλλον παρά αγώνισμα εις το παραχρούμ χρήμα ακούει απλή τέρψη. Δεν είναι η τραγωδία να πάμε για τέρψη, είναι για διδασκαλία. Αυτό υπήρξε ο ένδοξο ποιητή και εμεί τη πρόγονο μα. Ε, στην επόμενη, εάν θέλετε, γράψτε παρατηρήσει να μπορέσω να σα δώσω περισσότερα στοιχεία. Να είστε καλά και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνε. Καλό Αν βράδυ δεν πόσο θα σε όλου του συνέλληνε και στου φίλου μα. Να έχετε καλό βράδυ. Άντε να δούμε πόσο θα αντέξουμε Θα αντέξουμε Γιώργο Θα αντέξουμε. Αντέξαμε το είπε και η άλλη η κυρία Βλακωδός το είπε 500 χρόνια 400 χρόνια Α, 400, ήταν. Τι είναι τα 99 χρόνια τώρα Λέει είναι πολλά Έλατε ε, Άλλο αυτοί. να αντέξεις μια δυσκολία 5-10 χρόνια Και άλλο να σε πουλάνε στιγνά Και να μπορεί να τη δράσεις Και να σε και, πα... ναι. να σε και φασιστάς Επειδή θες να τη δράσεις Και να σε κοροϊδεύουν επιπλέον Στη μάπα σου, ε. στην κατάμουτρα Λοιπόν να πούμε εδώ τώρα Μια και είστε όλοι και ακούτε Διαμαντάρα ήταν να κάνει την ομιλία του Στο New York College, Στην αίθουσα που μας παρέχουν Γιατί έχουμε κάνει μια συνεργασία 6,5 21 του μηνός που τρέχει Όμως Θα πάμε μια εβδομάδα πίσω Ο Διαμαντάρα για τους φίλους του και όσους μπορούν Όλα αυτά είναι ενδιαφερόντα Έχουμε άνοιξει μια συνεργασία η ομάδα εδώ του Αλβέντο Οι φίλοι 28 Τρίτου, 28 Τρίτου σημειώστε, 6,5 ώρα New York College, Αμαλίας 38, Βεβαίω θα τα πούμε, βεβαίω θα κάνουμε αναρτήσεις, κοινοποιήσει κλπ, αλλά το λέμε έτσι κάθε μέρα για να Πηγαίνουμε. το καταλάβουμε και πολύ να φτιάξουμε το πρόγραμμά να ξέρουμε να... τις μέρες που έχουν ελεύθερες. Να μορφώσουμε τους φοιτητάς αλλά... τους που γουστάρουν να έρθουνε αυτό. Μπορούν να έρθουνε αλλά παράλληλα συμμετέχουν και οι καθηγητές σαν ακροατέ του πανεπιστημίου. Αυτό είναι ο σπόρο που λέω σε όλου, φίλε μου Δημήτρη, από την Κυψέλη. Με ότι. Πού είναι ο Δημητράκης ήθελα να σου ρωτήσω ο... πριν στον αέρα, τι κάνει. Καλά είναι. Επικοινώνησες Φίλε μου Δημητράκη, αυτό είναι ότι προσπαθούμε να ρίξουμε το σπόρο. Και αλλού βρίσκουμε γόνιμο έδαφο, αλλού δεν βρίσκουμε τόσο, αλλά κάτι πιάνει. Τι κάνει το παιδί αυτό, Καλά είναι. Είναι καλά. Καλά είναι. Εντάξει, καλά την αγάπη μα, στον Δημήτρη, τον Ιθαγενή από το τσάτ και την προσωπική μου και των φίλων και να μην στεναχωρείτε είμαστε δίπλα του εγώ μπορεί να έχω χαθεί γιατί είμαι πυγμένο, αλλά ο Διαμαντάρας με εκπροσωπεί τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι επαξίως λοιπόν ο φίλος ο Αχιλέας δε, αν μπορεί η εκπομπή να παίχνει σε επανάληψη ακολουθεί η εκπομπή σύνετρων τελειώνει στις 10 10 με 11 έχω μια έκτακτη μην τη χάστε, για τη φαρμακευτική κάναβη κλπ με ειδική ιατρό την κυρία Καραμπάτσου Οπότε μετά τις 11 και κάτι ψηλά μπορώ να τη βάλω σε επανάληψη και ένα πρόβλημα δεν έχω εγώ, δεν έχω γιατί άλλο να κάνω, να περνάμε καλά και να ευχαριστώ τους φίλους τέλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.